Ανησυχούμε γιατί είμαστε τα πρώτα θύματα των μετρό που τώρα στον τόπο μα. Μπορεί να μα το Είμαστε μαθητές χωρίς κάποιον κέρδος, χωρίς κόμματα. Θέλουμε μόνο να ζήσουμε ένα άνετα, ένα μέλλον. Πίστευκό η Ευρωπαϊκή Ένωση έσχει την ευθύνη. Κάπου στο όπεδο αυτός ο μαθητής, ο τελευταίος, είναι μαθητές από τη Λευκοσία, διαδηλώνουν κάθε μέρα και φοιτητές. Κάτι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα κυπριακά είναι... Το πιστεύει, όπως λέει ο άνθρωπος και πολύ καλά λέει είναι αυτοί που θα βιώσουν, δεν βιώνουν ακόμα, αλλά θα βιώσουν κανονικά μόλις τελειώσουν το σχολείο, μόλις τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Αν τα τελειώσουν όλα αυτά θα βιώσουν ακριβώς την ε, ζωή, την καινούργια στην Κύπρο που έχει ξημερώσει και εκεί. Μετά από το ξημέρωμα το μαύρο εδώ στην Ελλάδα και όλα τα μαύρα ξημερώματα στο νότο αλλά και σιγά σιγά προς τα πάνω στην Ευρώπη. Έχουν ανοίξει και οι τράπεζε, το έχετε ακούσει. Υπάρχει κόσμο, αλλά ψυχραιμία μέχρι στιγμή. Πολλά συνεργεία από όλο τον κόσμο, γίνεται και ένα στριμωξίδι. Άγγλοι, Γάλλοι, γενικώ, Ευρωπαίοι, Αφρικάνοι, Αμερικάνοι να καταγράψουν τι ακριβώ γίνεται όταν πάει ο κόσμο μετά από 12 μέρε κλειστέ τράπεζε. Είναι εικόνε του παρόντο, αλλά από ό,τι φαίνεται και του μέλλοντο. Θα αλλάζει μόνο η διάλεκτο, η γλώσσα και ο ήλιο, γιατί όλα αυτά γίνονται με ήλιο στη Λευκοσία. Εδώ έχουμε τον Περτεντέρ, ο οποίο κάνει πολύ σωστέ διαπιστώσει. Κοίταξε, όλα μου, μόνο ανόητη, πραγματικά ανόητη, μπορεί να πιστεύουν ότι το έτο 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένε οικονομίε. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Είναι πολύ σωστό αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει στεγανοποίηση. Είμαστε τόσο αλληλοδεμένοι, αλληλοδιαπλεκόμενοι και με την καλή και με την πιο καλή έννοια. Οπότε δεν μπορεί να. Υπάρχει μια οικονομία στεγανοποιημένη, ούτε τράπεζε. Και πολύ σωστά λέει ο Πρετεντέρη, όποιο το λέει αυτό είναι ανόητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι στεγανοποιήθηκε απολύτω το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τι εξελίξει στην Κύπρο. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορούν να πιστεύουν ότι το έτο 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένε οικονομίε. <Τι> Μόνο ανόητη, πραγματικά ανόητοι μπορεί να πιστέρω πιστεύουν... ότι στεγανοποιήθηκε απολύτως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο. Σας πληροφορώ ότι η Ελλάδα αυτή τη δε στιγμή... Δεν μα το λέτε το σχέδιο να το κάνουμε κι εμείς. Βεβαίως. Ε, Μπορώ πέρα. να σας το πω το σχέδιο αλλά εσείς θα πάνω να το καρφώσετε στη Μέρκελ. Αυτό είναι ο Σκουρλέτη που δεν μα λέει το σχέδιο και θα το πάει ο Βορύδη και θα το πει στη Μέρκελ και άρα δεν θα έχει το στοιχείο τη έκπληξη. Ο προηγούμενο που είπε την ανοησία και είναι ανόητο σύμφωνα πάντα με τον Πρετεντέρη, δεν το είπαμε εμεί, είναι ο κύριο Ευάγγελος Βενιζέλο, ο οποίο είχε μιλήσει για τη στεγανοποίηση των τραπεζών. Αυτό που το οποίο διαφωνεί ο Γιάννη Πρετεντέρη, η στεγανοποίηση και όποιο χρησιμοποιεί την έννοια, την λέξη στεγανοποίηση είναι ανόητο σύμφωνα με τον Πρετεντέρη. Όποιο χρησιμοποιεί τη λέξη θωράκιση ή θωρακισμένο τι ακριβώς είναι όπως είπε ο Οι φήμες και οι ανησυχίες οι οποίες επιχειρείται να καλλιεργηθούν από ορισμένες πλευρές στις τελευταίες μέρες είναι απολύτως αβάσιμες σε σχέση με την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία είναι απολύτως θωρακισμένη. Σας ευχαριστώ, Βανίγερα. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι μπορεί να πιστεύουν ότι το έτο 2013 μπορεί... Η ελληνική οικονομία είναι απολύτως θωρακισμένη. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμ. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός αγωνιά για το θέμα της Κύπρου και ενημερώνεται από το ΡΙΚ. Αφήστε το μήνυμά σας. Και θα σας απαντήσει όταν κόψουν για διαφημίσεις. Break. Ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε, τον Σεπτέμβριο στηρίζουμε όλοι την καγκελάριό μας στην κρίσιμη εκλογική μάχη που δίνει. Προσπαθήσαμε και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το Μέγαρο Μαξίμου να μάθουμε με ποιον ακριβώς τρόπο στηρίζει η Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολε στιγμές στην Κύπρο. Οι ίδιοι λένε ότι το κάνει, εμείς δεν το βλέπουμε. Νομίζω δεν το βλέπουν ούτε οι � Δεν το βλέπουν και αυτοί εδώ που λένε ότι το κάνει, απλά το λένε γιατί έχουν μάθει έτσι να κάνουν τίποτα ή να κάνουν άλλα και να λένε τα διαφορετικά. Έχουμε συνηθίσει σε αυτό, αλλά εμεί θα επιμείνουμε να μάθουμε τι ακριβώ συμβαίνει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με το ζάπινγκ που κάνει ο Πρωθυπουργό, το Ρικ και στα άλλα κανάλια, όντω συμπαραστέκεται και αγωνία βλέποντα όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί, όπω λέει και ο Βενιζέλο και όπω θα μα πει σε λίγο. Αλλά μπα και θέλουμε να μάθουμε αν υπάρχει και κάτι διαφορετικό πέρα από το ζάπινγκ και από την πολύ καλή πληροφόρηση που δίνει το ΡΙΙΚ, το κρατικό κανάλι της, σου. Ο κύριος Μπίστης, από τη Δημάρα ακόμη και τώρα, έχει πολύ ρεαλιστικές προτάσεις. Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια. Με... Αυτή τη στιγμή, προφανώς, είναι μονόδρομος και πρέπει να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Αλλά για να την αλλάξουμε, θα το κάνουμε αυτοκτονώντας. <ΣΣ> Αλλά για να την αλλάξουμε θα το κάνουμε αστοκτονώντας. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για αμέριστη συμπαράσταση. Στον Κυπριακό Λαό πατήστε 1. Για απεριόριστη αλληλεγγύη. Στον Κυπριακό Λαό πατήστε 2. Για αλληλεγγύη. Σε άλλους λαούς, παράδειγμα, Παλαιστινιακό, Βιετναμέζικο, Ρουμάνικο, Κογκολέζικο, πατήστε τρία. Ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε, τον Σεπτέμβριο στηρίζουμε όλοι την καγκελάριό μας στην κρίσιμη εκλογική μάχη που δίνει. Μια το λέει το Μαξίμου, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Όλοι στηρίζουμε την καγκελάριό μα στην κρίσιμη μάχη που θα δώσει ώστε να βγει να συνεχιστεί αυτό το αναρθωτικό έργο σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω πια το βιώνουν και οι Βόροι. Το ότι θα αντιδρούσε και το Λουξεμβούργο σε αυτά που έχει στο νου της να κάνει η Γερμανία είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το περιμέναμε. Νομίζαμε ότι μόνο αφορά τον Νότο σε αυτή τη φάση. Σιγά σιγά πηγαίνει και προ τα πάνω, και αυτό μόνο ευχάριστο το λε. Του περιορισμού. Που έχει θέσει το καπιταλιστικό σύστημα, οικονομικό κοινωνικό σύστημα στην Κύπρο μέσω Eurogroup, του ξέρουμε όλοι. Κόβει επιδοτήσει, δεν αφήνει να πάρει πολλά λεφτά στο εξωτερικό, έχει περιορισμού, σε λίγο έρχεται και ένα μνημόνιο. Αυτού του περιορισμού μα του ανέλυε χθε βράδυ ο Νίκο Ευαγγελάτο και κάποια στιγμή φτάνει στι πιστοτικέ κάρτε που το όριο για το, τη διάρκεια ενό μήνα είναι 5.000. 5.000 να πληρώσει, να ψωνίσει με πιστωτική κάρτα. Και το σχολίασε λέγοντα, αφήνοντα να εννοηθεί ότι είναι ένα μικρό ποσό. Δεν είναι καλοί περιορισμοί στον καπιταλισμό σε καμία περίπτωση. Κανεί δεν συμφωνεί με τέτοιου περιορισμού. Έχουμε μάθει να είναι όλα ελεύθερα και να κινούμαστε ελεύθεροι. Αλλά 5.000 όπω και να είναι είναι ένα ποσό καλό. Πολλά μπορεί να κάνει με 5.000 το μήνα. Για να το πούμε αλλιώ, η πλειοψηφία των πολιτών αυτού του πλανήτη και συγκεκριμένα τη Κύπρου μπορεί να κάνει πάρα πολλά με 5.000. Απαγορεύονται οι πληρωμές και μεταφορές χρημάτων άνω των 5.000 ευρώ μέσω καρτών Αδιανόητα πράγματα Απαγορεύονται οι πληρωμές ή οι μεταφορές χρημάτων άνω των 5.000 ευρώ μέσω καρτών Λύπη εδώ στο το συμπληρώνω εγώ. Το μήνα. ΤΟ μήνα 5.000 ευρώ το μήνα 5.000 ευρώ το μήνα 5.000 ευρώ το μήνα Με το Μέγαρο Μαξίμου, για υπερήφανη υποτελή πολιτική στην Γερμανία, πατήστε 1. Για ανεξάρτητη εθνική πατριωτική πολιτική, πατήστε 2. Συγγνώμη, η θηρίδα για ανεξάρτητη πατριωτική πολιτική δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Καλέστε του χρόνου. Του χρόνου θα έχει ενεργοποιηθεί. Μαθαίνουμε και πάρα πολλά μιλώντα με αυτού τους τηλεφωνητές που έχουν βάλει εκεί στο Μέγαρο Μαξί μου, έχουν αντανακλαστικά οι άνθρωποι και περνάνε και μηνύματα, δεν αφήνουν τίποτα ανεκμετάλλευτο αυτό το επικοινωνιακό, το περίφημο επιτελείο του Μεγάρου, τα πάει πάρα πολύ καλά και εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα και τεχνικό μέσο που έχει στη διάθεσή του. Χθες βράδυ είδαμε και τον κύριο Βιενόπουλο να απαντάει, πολλά ερωτήματα μας δημιουργήθηκαν έτσι κι αλλι Κανεί δεν μπορεί να ξέρει. Δεν μπορεί ένα καθαρό να πηγαίνει στου βρώμικου τη Κύπρου και να έφυγε επειδή παραμένει καθαρό και επειδή το κατεστημένο του εκεί δεν τον ήθελε και στην αρχή πώ τον δέχτηκε. Χιλιάδε χιλιάδε ερωτήματα. Δεν είναι αυτά τα θέματα για να τα πολύ ζαλίζει κανεί, γιατί ανάλογα με το τι ασχολείται, σε τρώνε και οι κατάλληλε κότε. Αλλά το εκτιμήσαμε την προσπάθειά του και θυμηθήκαμε μια δήλωση ενό πολιτικού ανδρό εδώ στην Ελλάδα, ο οποίο είναι. Έχει να πει καλά λόγια και είναι η μόνη κατηγορία οι τραπεζίτε για την οποία έχει να πει μόνο καλά λόγια. Ο Μόντι, εκτό από το ότι ήταν τραπεζίτη, δεν ξέρω, είναι, είναι παράνομο επάγελμο, είναι το επαγγελματίο. Είναι, το επάγελμο, είναι το τραπεζίτη. Ε, δεν πλέον, είσαι, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είσαι όνειρο και καλά διορισμένο μερου φέτη <σχ> δημόσιο υπάλληλο κατά το ήμισυ άεργο για να είσαι αξιοπρεπή άνθρωπο. Τραπεζίτε συνεργαζόμενοι. Τα βεζίτες συνεργαζόμενοι. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για απλή προθυπουργική αγωνία για το Κυπριακό πατήστε 1. Για συνταρακτική προθυπουργική αγωνία για το Κυπριακό πατήστε 2. Για συγκλονιστική προθυπουργική Αγωνία για το Κυπριακό, πατήστε τρία. Για το ποίημα ολούθε, πατήστε τέσσερα. Ο ελληνική ακτή, πάνω στους λόφου σου γεννήθηκε το πνεύμα της Ευρώπης. Και ολούθε τριγύρω, οι θάλασσές σου μουρμωρίζουν. Ευχαριστούμε. Και μην ξεχνάτε, τον Σεπτέμβριο στηρίζουμε όλοι την καγκελάριό μας στην κρίσιμη εκλογική μάχη που δίνει. <Τι> Το οποίο μα ολούθε λοιπόν. Είχαμε και την ευκαιρία να το ακούσουμε. Ο Θόδωρο Πάγκαλο μιλάει για του εργαζόμενου τραπεζίτε. Έχει καλά λόγια να πει για αυτού, δεν έχει πει ποτέ κακό. Ενώ για όλε τι άλλε κατηγορίε στη διάρκεια τη θητεία του και τη ανάπτυξη του ταλέντου του, τρει δεκαετίε, τέσσερι, πάντα είχε να πει κάτι κακό για όλου. Κάτι πολύ κακό για όλου. Κάτι προσβλητικό για όλου. Για του τραπεζίτε είχε να πει ότι είναι εργαζόμενοι και αυτοί, γιατί τα βάζουμε με αυτού. Τίποτα δεν τυχαίο και αν. Έρθει ένα κακό τραπεζίτη που δεν υπάρχουν τέτοιοι, αλλά αν έρθει ένα κακό, υπάρχει η Βουλή, υπάρχει το πολιτικό προσωπικό από πάνω που θα πέσει και θα τον ελέγξει αμέσω. Πήραμε τα 31,5 δι, έτσι, με μία δόση. Από αυτά θα πάνε τα 23 στι τράπεζε με εποπτεία τη κυβέρνηση. Εκεί θα είναι οι βουλευτέ να, να, να επιβλέπουν. Όχι, εγώ σα λέω τώρα τι θα κάνω εγώ. Εποπτεία ότι το χρήμα αυτό, το 23 δισεκατομμύρια, θα πάει στην αγορά. Όχι στι τσέπε των Golden Tsogland. με το μέγαρο μαξίμ για έντονο προσυργικό ενδιαφέρον, σχετικά με το κυπριακό πατήστε 1 για υπερβολικά έντονο προσυργικό ενδιαφέρον πατήστε 2 για ωερο προσυργικό κλάμα που αποδεικνύει ευαισθησία και αμέριστο ενδιαφέρον σχετικά με το κυπριακό πατήστε 3 <χω> <ΣΥΡΟΥ> <ΣΥΡΟΥ> είναι ο Σήμος που μόλις πατήσει το κατάλληλο νούμερο ενεργοποιεί το δάκρυ, το, το γοερό δυρμό όπως λέμε και κλαίει για όσα γίνονται στην Κύπρο είναι πολύ σκληρές οι για το Μέγαρο Μαξίμου γενικώ για την πολιτική ηγεσία του τόπου, την κυβέρνηση δηλαδή έτσι όπως λειτουργεί και θα έχει πολλή δουλειά ιστορικός του μέλλοντος δεν θα ξέρει από ποια πτυχή να ξεκινήσει και πού να τελειώσει τι να πρωτοπιάσει οικονομία. Σχέσεις με Ευρώπη, σχέσει με Κύπρο και ακόμη είμαστε στην αρχή, δεν είμαστε ούτε καν στα μισά. Μια ανακοίνωση διότι είναι χρήσιμη πια και χρηστική. Ε, χρηστικά τα όσα κάνουν εκεί. Στο ελληνικό, την Κυριακή έχουν μια δράση, το ελληνικό αυτό που θα αναπτυχθεί και θα έρθουν οι Άραβε κτλ. Αυτό λοιπόν, πριν ένα χρόνο, όπω λένε εδώ οι αρμόδιοι τη περιοχή, οι κάτοικοι που ανησυχούν δηλαδή, πριν ένα χρόνο, πολίτες πολίτε από όλη την Αθήνα φύτεψαν 1.150 ελιέ. Δημιουργώντα έναν ελαιόνα εντό του πρώην αεροδρομίου ελληνικού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών κατά τη εκποίηση του ελληνικού και υπέρ τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Αυτή την Κυριακή μεθαύριο, στι 31 του μήνα, στι 10 το πρωί, ξαναβρισκόμαστε, όπω λένε, στον ελαιώνα, είσοδο από την οδό αεροπορία πύλη Κανό Εκαγιάκ, για να επεκτείνουμε και να αντικαταστήσουμε τι ελιέ που δεν άντεξαν στον περσινό καύσωνα, για να περιποιηθούμε τι ελιέ που έχουμε φυτέψει. Ο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη συμμετέχει, η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, η Πρωτοβουλία για έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Αγρό στο Ελληνικό και ο Κοινωνικό Συνεταιρισμό Ελληνικού Αργυρούπολη. Βλάστο. Όποιο θέλει λοιπόν, α πάει εκεί. Κυριακή 31 Μάρτιο μεθαύριο, 10 που μου, με την καινούργια ώρα, ξαναβρίσκεστε εκεί. οδός Αεροπορία, πύλη Κανόε Καγιάκ. Γιατί το λέμε αυτό, Γιατί αυτέ οι ελιέ μπορούν να θρέψουν κόσμο εδώ που έχουμε έρθει. 1150 να μπουν και άλλε φέτο. Θα είναι το μόνο από ό,τι φαίνεται που θα υπάρχει εκεί στην ευρύτερη περιοχή πριν έρθει η ανάπτυξη ή και αφού έρθει η ανάπτυξη, κυρίω αφού έρθει η ανάπτυξη, αν διατηρηθούν οι ελιέ, αν οι Άραβες ξέρουν από αυτά και τι αφήσουν, θα υπάρχει κάτι ώστε να μπορούν να τραφούν. Δεν ξέρω πόσοι ε, Έλληνες πατριώτε αντιστοιχούν στι 1150 ελιέ. Όποιο λοιπόν το βλέπει και έτσι, α πάει εκεί την Κυριακή. Οι υπόλοιποι θα πάρουμε άλλη μια φορά, κάνουμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με το μέγαρο Μαξίμου. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Όλες οι γραμμές μας είναι κατηλημμένες. Η καγκελάριό μας, Άγγελα Μέρκεη, αγαπά και βοηθά την Ευρώπη και τι χώρε του Νότου. Ζήτω οι καγκελάριες των φτωχών. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Γερμανία. Ζήτω το Γερμανικό Ράιχ. Οι γραμμέ μας εξακολουθούν να είναι κατηλημμένες. Παρακαλώ, περιμένετε. Χωρί τι άοκνε προσπάθειε τη καγκελαρίου μας, Άγγελας Μέρκελ, οι χώρε του Νότου θα ήταν χωματερέ σκουπιδιών. Ζήτω η καγκελάριο των φτωχών! Ζήτω η νέα δημοκρατία! Οι γραμμέ μα εξακολουθούν να είναι κατηλημένε. Παρακαλώ, περιμένετε. Μόνο μια τέτοια καγκελάριος όπω η Άγγελα Μέρκελ, μπορεί να μα σώσει από την χρεοκοπία και τη φτώχεια. Ζήτω η καγκελάριος των φτωχών. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η Γερμανία. Ζήτω το γερμανικό ράι. Δεν πιάσαμε ούτε τώρα γραμμή. Τα ζήτω μόνο ακούσαμε. Συμφωνούμε με όλα, τα προσφοροπογράφουμε και τα τέσσερα. Κυρίως το ζήτω η καγκελάριος των φτωχών. Γιατί έτσι θα μείνει στην ιστορία. Όχι τους έσωσε, ότι τους έσωσε, ότι τους δημιούργησε. Δεν είναι και λίγο... Το έχουν προσπαθήσει και άλλοι στην ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι κομψά με τη συνένεση λαών που φτωχαίνουν, ηγεσιών για την ακρίβεια, και λαών δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρώτη φορά, οπότε είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να έχουμε και εμείς την καγκελάριό μα. όλοι οι φτωχοί λαοί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211 2008 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr, όποιος θέλει να στείλει SMS από κινητό, αλλά λαφήνει κενό το μηνυμάτου και αποστολή στο 54 100 τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Μορτάκης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος που είναι πολύ ευαίσθητος, το δηλώνει με κάθε ευκαιρία και το ξέρουμε δεν χρειάζεται, είναι πλεονάσμος να το λέμε εμείς, να το δηλώνει και αυτός ε, έχει αγωνίες με όλα αυτά που βλέπει στην τηλεόραση. Η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκονται στο νησί. Είσ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 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμ; Για να συνδεθείτε με το Γραφείο Επικοινωνίας, πείτε καραμέλες. Για να συνδεθείτε με το Γραφείο Υπουργού, παρά το Πρωθυπουργό, πείτε ριχτάρι. Για να συνδεθείτε με το γραφείο Πρωθυπουργού πείτε «Ανάπτυξη». Ε, ανάπτυξη Ωραία, έχετε συνδεθεί με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Για να ακούσετε προεκλογικές δεσμεύσει του Πρωθυπουργού πείτε «Παπαριά». Για να ακούσετε μετεκλογικές δεσμεύσει του Πρωθυπουργού πείτε «Αρλούμπα». Για να ακούσετε Τα 18 σημεία του Ζαπίου 3 πείτε αρπακόλα. Για να ακούσετε τα 14 σημεία του Ζαπίου 8 πείτε σούργελο. Ε, σούργελο. Συγγνώμη, η θηρίδα 14 σημεία του Ζαπίου 8 δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Θέλετε Ζάπιο 6, 7, Η επιστροφή στο Ζάπιο 1. Ε, Ζάπιο 1. Ευχαριστούμε πολύ. Για Ζάπιο 1 θα ακολουθήσετε την Κηφισία. Θα συνεχίσετε στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και απέναντι από το Παναθηναϊκό στάδιο θα στρίψετε δεξιά. Στα 150 μέτρα στρίβετε πάλι δεξιά. Παρκάρετε και έχετε μπροστά σας... Όλα τα ζάπια που προηγήθηκαν και αυτά που θα ακολουθήσουν. Η σκέψη μα και η ψυχή μα βρίσκονται στο νησί. Μόνο Γιώργη, δεν θα πα πράγμα. Μπα... Τι σκέφτεσαι, Τι σποναλόγα σκέφτομαι, Τι θα πηγαίνουν τόσοι άνθρωποι να του τελειώσουν να τα τρόφιμα. Αγωνιούμε, στηρίζουμε, ελπίζουμε. Απ' την Η σκέψη μα και η ψυχή μα βρίσκονται στο νησί. Μόνο, Γιώργη, δεν θα Μπα. Τι σκέφτεσαι. Τι Τι άνθρωποι του τα τρώφουν. Αγωνιούμε. Στηρίζουμε, ελπίζουμε. Θέλει να πει ο ποιητή ότι ενώ ο Ευάγγελο Βενιζέλο μιλάει για το νησί και εννοεί την Κύπρο, ο νους του ποιητή πήγε στη Σπιναλόγκα. Μπορεί και η Κύπρος να γίνει Σπιναλόγκα, αν δεν έχει γίνει ακόμα. Η Σπιναλόγκα να γίνει Κύπρος αποκλείεται, αν και δεν απέχει, αν συγκρίνουμε λίγο τι εικόνε. Το κράτο λειτουργεί και αυτό είναι πολύ ευχάριστο: το κράτο και οι αρχέ του κράτου. Πριν λίγο ασκήθηκαν διώξει στι σκουριέ πάνω. Για είκο0 ανθρώπου που είναι ύποπτοι για τον εμπρησμό στι κουριέ. Εκείνο το βράδυ θυμόμαστε, μια κυριακή. Σύμφωνα με τι πληροφορίε όπω τι διαβάζουμε στο sello.gr. Η κατηγορίε είναι 18 εκ των οποίων 7 είναι κακουργήματα. Πιο συγκεκριμένα σκούται διώξει για απόπειρα ανθρωπονί, παράβαση και ακριβτικέ ύλε. Τι λέει, παράβαση για ακριβτικέ ύλε, εμπισμό, έκρυξη και αλυστή. Ιδιώξη είναι κατά παντόπευθύνονου να αναμένε τι επόμενε μέρε σε αστυνομία να καλύψει στου υπόπου, καθώ και μάρτυρε για ανάκριση και τότε θα αποφασιστεί αν θα εκδώσει εντάρματα σύλληψης, αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν επάνω, το έχουμε ξεχάσει για λίγο το θέμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέμα μας έχει ξεχάσει. Τι έχουμε στη συνέχεια, έχουμε λαό. Ένα μήνυμα προ του χαγόλου. Ναι. Σταματήστε ρε, να πληρώνετε. Σταματήστε να πληρώνετε σε σύντομη. Γιατί καλέ να σταματήσουμε, αφού έχουμε γιατί δεν πληρώνουμε. Παύσει που έχει, εσύ έχει, εγώ δεν έχω. Πάντε. Αν πληρώνει και εσύ έχει. Λοιπόν, αφού λοιπόν, πληρώνουμε έχουμε. Δεν έχουμε δε, να, να σταματήσουν να πληρώνουμε οι γεννη και δανείζονται για να πληρώνουνε τα χαράκια και τι μαλλογίε του. Τώρα πάσα σπιγγαγώννε! Τώρα! Γιατί καλά είναι ευκαιρία τώρα που τον μπείτε τράπεζα να δανιστούμε λίγο. Α, ή λες ότι δεν τα γλιτώσουμε όπως ο Βιονόπουλος και η Λιπή. Ο Βιονόπουλος είναι, ξέρει που είναι τώρα Για Έχει. το Βιονόπουλο θα πούμε ποτέ ή έτσι θα το αφήνουμε λίγο φλού να μην ακούγεται το όνομά του Να λέμε η λαϊκή, να λέμε Μαρφήν χωρίς να λέμε Βιονόπουλος Καλύτερα, ρώτα το σουράρα που είναι σου Το Μέκα τι θα γίνει, γιατί δεν τον βγάζει καταλληλότερο πρωθυπουργό τώρα, τι γίνεται Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι αν μέσα σε όλα αυτά που γίνονται ξυπνήσουν οι φίλοι μα οι Ανατολίτε, τα φτωχαδάκια, ξέρει, εκείνη με τον πρώην κομμουνισμό και αποσύρουν όλα αυτά τα κεφάλαια στην Ευρώπη που αγγίζουν τα 21,6 δι, μόνο μισό δι είναι στην Κύπρο, θα θα πιάσει κολοπηλά, αλλά όχι μόνο την Μέρκελ, όλου του υπόλοιπου. Και τότε θα δούμε ποια θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο όμω που δεν έχουμε καταλάβει, επειδή ασχολούμαστε πολύ με αυτά, είναι ότι το δικό μα σπίτι. Κατά καίγεται το δικό σπίτι, δεν περιμένει καμία βοήθεια από απ' έξω. Έχω ένα δήλωμα μεταξύ δύο τραγουδιών. Το κατάρα με δεύνει βαριά ή το ότι πιάνω εγώ στα χέρια. Καταστρέφεται. Ξέρεις για ποιον είναι? Για ποιον. Είναι ένας που έσχαγε στην τηλεόραση με κάτι πούρα που θέλει να πάρει μια ομάδα και μετά έχει μια τράπεζα που καλήκαν τρία άτομα στη Σταδίου. Δεν θυμάμαι, πιότα δεν καταλαβαίνω τι άλλο πιου λε. Έναν που είχε μπει και στη Βουλή και του τα είχε πει πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πιότα... Και που τον βγάζανε μετά κατάλληλο για πρωθυπουργό. Μπράβο, μπράβο, ναι. ναι σαν τον, πώ το λέγανε, τον Παπαδήμο. Ποιο από τα δύο τραγούδια να του αφιερώσουμε, την αποστολή. Το κατάραμε, δεν είναι παρδιά ή ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια καταστρέφεται. Καλαβρέ, ποιο του ταιριάζει και βάλτε το. Έλα. Αποστολή. Έλα. Πολύ ωραία κάθε μέρα ακούμε. Τι όμορφα και τι άσχημα είναι οι, τα λένε οι προδότες εκεί που τους βγάζετε κάθε μέρα και τους ακούμε Αλλά έχω μου, μια, ένα αίτημα μπορώ να το κάνω Για κάνε Το κάνω. Μπορείτε να μα πείτε και κάποια στιγμή εμεί, οι καναπαιδάτε, έτσι αλλιώ ο λαό που δεν ανήκουμε στο όπου είστε εσεί, τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουν τα παιδάκια μα να πεινάνε, Εμεί θα σα το πούμε, κύριε Σκεφτείτε ε. τι θα κάνετε, Τι είμαστε εμεί για να σα το πούμε, Βεβαίω. Να κάνετε μια πρόταση, παιδιά. Εμείς... Μια πρόταση μπορείτε να μα κάνετε, που... Γιατί κάτι μα βάζει στον τοίχο πολλέ φορέ ότι φταίνε εμεί. Εσυχήστε καθένα... και λίγο, μην τα πάρετε και εδώ έτοιμα. Ναι, ναι, δεν ναι, πειράζει ναι. και εδώ έτοιμε απόψει. Σα δουλέψει λίγο το κανένα. Ωραία, ωραία, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάσα καλά. Έλα, αριστερά να κάνω μια δήλωση. Θέλω να την Άγγελα τη Μέρκελ για την αποστολή του Ρεχάγκελ εδώ στην Ελλάδα. Ναι, καλά, σωτήρια. Σύσφιξε κάτι σχέση τώρα ο που ήρθε. Βασικά, με ενδιαφέρει να. Υποπτεύομαι ότι ούτε τα Ούγγανα που βγαίναν στην ομόρεια να πανηγυρίσουν όταν πήραμε το Γιούρο δεν τζίμπησαν με τον ερχόμενο του Ρεχάγκελ. Υποπτεύομαι. Ναι, πήρα να δηλώσω ότι εμεί οι συνέχοι θα σώσουμε την Ελλάδα. Π Εμεί οι νέοι θα σώσουμε την Ελλάδα. Α, τι λένε τα άστρα, για πότε το βλέπετε. Πότε το βλέπουμε, μέσα στου επόμενου μήνε. Μέσα στο 13. στο 13. γιατί είναι και ο χρόνο τώρα, δεν ξέρω. Είσαι σίγουρο. 100%. Είναι ο χρόνο δε... του Σκορπιό. Δεν παίρνει καθόλου. Σίγουρα, σίγουρα, στο ξαναλέω. Έχουμε κινητοποιηθεί όλοι και θα σώσουμε εμεί οι νέοι την Ελλάδα. Εντάξει. για την κατάσταση. Πάω για αυτή την κάνω. Παρακαλώ. Γιατί η Ελλάδα σιγούρο που το περιχώρει το αυτό Για να Δεν είπε να όχι να βάλει ένα Θα πει η να βάλει ένα βέτο. με Να βάλει ένα βέτο και να πει μια εβδομάδα. να δούμε τι θα κάνουμε, να και αυτή. Η Ελλάδα θα βάζει το βέτο Η Ελλάδα στην καλύτερη να βάλει ένα σβέλτο με Κάτι. Βέτο δεν υπάρχει να βάλει. που ήταν η πακογιάνη και ο Καραμαλής στην κυβέρνηση που βάζαν τα βέτο Αποσχόλια. Τι μου θύμησες τώρα, ανεξάρτητες κυβερνήσεις ρε παιδάκι μου Άρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός Ότι στεγανοποιήθηκε απολύτως Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σε σχέση με τις εξελίξει στην Κύπρο Μόνο ανόητη, πραγματικά ανόητοι Μπορεί να πιστεύουν ότι το έτος 2013 Και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένες οικονομίες. Τι έγινε, τσακώθηκαν στο Μέγκα ο Βενιζέλος, συνάδελφοι με τον Περτεντέρι. Άσχημα μαντάτα. Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης έχει κατάληψη κατά των ξαφνικών εξετάσεων σε πρότυπα πειραματικά σχολεία και ακούνε ελληνοφρένεια. Χαιρετισμούς, καλά κουράγια, καλά ξεμπερδέματα και με την νίκη αν έρθ Έχει συμβεί. Ο κύριο Νίκο Μπίστης, εκτό από τη ρεαλιστική λύση που πρότεινε νωρίτερα, έχει και να κάνει παρατηρήσει για το τι ακριβώ συμβαίνει στην Κύπρο. Λοιπόν, κοιτάξτε, η λύση ήταν δύο. Ή η Κύπρος θα πήγαινε σε μνημόνιο τύπου Ελλάδα, που δεν υπάρχει οικονομολόγο ο να λέει ότι θα μπορούσε να το αντέξει. Διότι εκεί δεν θα μιλάγαμε πια για του μικροκαταθέτες ή του μεγαλοκαταθέτε. Εκεί θα μιλάγαμε για μια συνολική καταστροφή. Δεν μπορούσε να το αντέξει ένα τέτοιο μνημόνιο. Αυτό το λένε όλοι. Ή θα πήγαινε σε μια τέτοια λύση. Γιατί τώρα πού είναι η Κύπρο, Δεν έχει πάει σε μια τέτοια λύση. Πρώτον, δεύτερον, έρχεται μνημόνιο στην Κύπρο, και αυτά που ακούγονται μπροστά σε αυτά που έχουν ακουστεί τρία χρόνια στην Ελλάδα ε, είναι τραγικά. Άμα ακούσετε λίγο τις πληροφορίες, τι πληροφορίε, τι ακριβώ σκέφτονται για τι συντάξει, για του μισθού, δεν γλιτώνει είτε έτσι είτε αλλιώ. Απλά πρέπει να πούμε στον κόσμο, επειδή ακούει, παρακολουθεί από τα πάνελ και όλα τα υπόλοιπα, τι απόψει μα, γιατί ουσιαστικά έχουμε αυτοκαταργηθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν και υποστηρίζαμε πάρα πολύ. Θερμά, η μόνη λύση είναι το νησί. Η σκέψη μα και η ψυχή μα βρίσκονται στο νησί. Εσύ, κύριε, με το νησί τι σχέση έχει. Αγωνιούμε, στηρίζουμε, ελπίζουμε. Εσύ δεν είσαι λεπρό, ε. Δυστυχώ, η λέπρα είναι αρχαία ασθένεια. Φάνηκε να εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι λεπρό, το λέει ο ίδιο όταν το ρώτησε εκεί ο Γιώργη. Κάπω έτσι νομίζω τον λέγανε. Λαό, μέρου βου. Έλα, πώ το λέ? Έλα. Καλά ήρθε. Ναι. Έτσι λες και εσύ. Ε? ε, τι να πω τώρα, Άλλο να πω. Όχι, να μην λε άλλα πράγματα, να δίνουμε θάρρο να δίνουμε στον κόσμο, να δίνουμε ελπίδα. Θα μα σώσει ο Σαμαράς. Ναι, καλά. <χει> ναι, ναι. Α, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Κοίτακα το κινητό. <χει> ε, ναι, ναι, κύριε, θα μα σώσει ο Σαμαρά. Θα έρθει η ανάπτυξη, η ανάπτυξη, η ανάπτυξη. Ναι. Ναι, θα έρθει. Απλά θα ζοριστούμε <χει> μέχρι τον Ιούνιο. Μετά τον Ιούνιο, ένα ξεσάλωμα <χει> ανάπτυξη που θα γίνει. Ούτε είμαι Ούτε μήκονο. Και το ξεσάλαμα. Τέτοιο ξεσάλαμα. Ούτε μήκονο. Και το καλοκαίρι να δει από τη Σαμαρά θα πάει στη μήκονο. Να προωθήσει τον τουρισμό. Χαίρετε. Χαίρετε. Σε να βρω ένα φίλο από τι 10 Μαρτίου. Μα τι φίλο είναι αυτό από τι 10 Μαρτίου. Πότε πρόλαβε να γίνει φίλο μέσα σε τόσε λίγε μέρε. Ένα γνωστό θα λέτε. Φίλο είπα. Φίλο, φίλο είπα και εγώ. Και <Ρι> φίλο είναι αυτό. <Ρι> Εντάξει, Ψάχνω ένα γνωστό από τις 10 Μαρτίου, Μήπως τον έχετε. Έχουμε πολλού γνωστούς από εκείνη την ημερομηνία, Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασίλη μου που να στον κύριο Σαββαθόλη. Είμαι ο κύριο Αποστόλη. Μου είπε για ένα MX5 που, που πουλάτε τον 97-2500 το ευρώ. Το, το έχω δώσει. Το τώρα μου που να Ε, το έχω δώσει να σου πω, τώρα σου εγώ το έχω δώσει. πριν από λίγο, υπάρχει. Θα σε χα... ah. Εντάξει, δεν το έδωσα, το έχω. Και άκουγα σήμερα έναν, δημοσι... έναν ανταποκριτή από την Κύπρο ότι λέει οι δρόμοι είναι αδιανοί, έτσι. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά αλλά δεν μπαίνει κανένας μέσα. Και μου θύμεσαι, όταν είχαν μπει οι Γερμανοί στην Αθήνα, ήταν όλοι οι δρόμοι αδιανοί και τα παράθυρα κλειστά. Εκείνη μπήκε η Τρόικα. Και είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, αποστολή ναι. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως μπορείς να πεις για μια εκδήλωση που είναι να κάνουμε την Κυριακή. Σωματείο Ελμέ Δυτικής Αττικής. Πού θα την κάνετε, τι θα κάνετε. Θα γίνει στο, στο θέατρο, στο δημαθείο του Καϊδαρίου. Έχει ένα θέατρο. Είναι ένα θέατρο. Έχει με θέμα όσο συνηθίζει στο τέλος, όσο το μοιάζει. Η Ελμέδε, εκπαιδευτική δεν είστε? Ναι, ναι, ελμέ, ναι. εκπαιδευτικό εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής, ναι. Είναι αυτή η εκδήλωση με το μουσικό συγκρότημα Ροδανθός. Αφιέρω μας το Μάνο Χαττιδάκη. Την Κυριακή, 8 η ώρα το βράδυ, στο θέατρο του Δημαρχείου Χαϊδαρίου. Έχει ένα θέατρο μέσα εκεί. Με θέμα, όσο συνηθίζεις το τέρας, το μοιάζει. Και είσοδος ελεύθερη. Πάντα. Αποστολή. Έλα. Να ρωτήσω, κάτι είπε ο Στουρνάρας για ένα ελατήριο που θα τον πετάξει απάνω. Ναι. Δεν πού θα το βάλει το ελαττήριο για να τον πετάξει απάνω, ξέρεις λοιπόν. Δεν πάει το μυαλό μου. Α, ούτε και μετά. Άντε, γεια σου. Όχι, αλλού. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Είναι ταξιδιωτικό γραφείο. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ε, η κυρία Διάκου παρακαλώ. Τι θα θέλατε. Ε, έχετε κάποιες προσφορές στο γραφείο σας Μπορείτε να μου πείτε τι είδου ταξίδια είναι αυτά στην Ελλάδα Ταξίδια είναι ταξίδια στην Ελλάδα Ταξίδια στην Ελλάδα ε, Πώς λέγεται το γραφείο σας Γερμανόραμα ναι. Γερμανο... Κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα Με εισιτήρια απ' έξω και εντολές Κάνουμε προδοτικές διακοπές Δηλαδή, σα γυρνάμε σε μέρη προδοσία και τέτοια. Δηλαδή, θα περάσετε λίγο από Μαξίμου, Προεδρικό Μέγαρο, Βουλή. Α, τόσο καλά. Γίνεται μια τέτοια τουρνέ, ναι. Ναι, μάλιστα. Mm. Και κάνετε καλέ τιμέ για όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μετά θα πάμε λίγο παραλία εκεί προ το Φάληρο. Γυρνάμε Μεσογείο, στο Ερίκο Δινάν κοντά. Γενικώ. Θα, θα δείτε όλα τα μέρη προδοσία. Μάλιστα. Άρα δεν είναι γραφείου. Δεν είναι. Δεν είναι γραφείο, υπάρχει ταξίδι δηλαδή. Γραφείο είναι. Ταξίδι δεν υπάρχει. Ναι. Τι γραφείο είναι αυτό λοιπόν. Είναι γραφείο ξύλινο, ξέρω εγώ, σου ειδικό το φλεπό τοξείλον. Ναι, με τη πρέπει να την αποπάνω. Ξέρω με, εγώ. Α, με τι ασχολήτη αυτό το γραφείο; Οριστέ; Με τι ασχολείται. Με προδότες. Α, ωραία. Με τι άλλο; Δεν καταλάβατε; Όχι. Ναι, με προδότες και χέστες ιγέτες. Α, μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Ο χαρακτήρισε και πολύ σωστά ανόητο, όποιον μιλάει για στεγανοπείσι της οικονομίας και των τραπεζών. Δεν είπε για όποιον μιλάει και χαρακτηρίζει θωρακισμένες και τις τράπεζες και την οικονομία ως ως ίμος κεδικόγλου. Η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα και έχει θωρακίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την ελληνική οικονομία. Μόνο ανόητοι, πραγματικά ανόητοι, μπορεί να πιστεύουν ότι το έτο 2013 και μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να υπάρχουν στεγανοποιημένε οικονομίε. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Άλλο η θωράκιση, άλλο η στεγανοποίηση. Και με αυτό το διαχωρισμό σα αφήνουμε και σήμερα. Ακολουθεί ο λαό, αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλου, με όλα τα νέα από την Κύπρο και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Τα υπόλοιπα μίστατα που μαύριο. Γεια σας. Θέλω να θυμίσω στον Νίκο τον Χατζη Νικολάου σε μια εκπομπή που είχε κάνει εκεί και καλέσει όλου μαζί με αυτού και τον Μπογιό που κλασικά του ξεβράκωνε α πούμε με όλα τα στοιχεία και κάποια στιγμή αστειευόμενο ο Νίκος του λέει δηλαδή όταν θα έρθετε στα πράγματα θα έρθει και θα μου πάρει το real θα μου πάρει το, το σπίτι, θα μου πάρει και θα τα κάνει κρατικά και του λέω ο Μπογιό βρε θα τα πάρουμε και αυτά. Τώρα θέλω να ξέρω ο Μπογιό για τον Μπογιό πάει. Τι θα πάρει Μπογιό, τα πήραν. Ναι, ναι για χαρά. Γεια. Yeah. Αστρονομικό τμήμα Αγγιουρβολή. Όχι. Τι είναι εκεί. Τι σα νοιάζει. Αστρονομικό τμήμα θέλετε. Δεν είναι. Αγαπητοί Πώ μιλάτε, κύριε. Είστε τμήμα εκεί πέρα. Τι είστε εκεί πέρα. Είπα, εγώ, είπα δεν είμαστε τμήμα. Οπότε αγαπητοί μου. τμήμα. Πέρα, δεν σα ακούω. Να πάτε να λέω πιο καθαρά. Πώ μου. Σα παρακαλώ, δεν θα άλλε Εσύ Να συνεχίσουμε λίγο το μάθημα ιστορία που ξεκίνησε ο Θήμιο. Πριν 10 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η απόφαση ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ψήφισαν όλοι, μα όλοι, πλην λακεδονίων. Τότε, σποστίρε συνάδελφοί σου του γραφτού και ηλεκτρονικού τύπου εγκαλούσαν και το ΚΟΚΟΕ ω αντεθνικό, ω ανάδελφο. Και ότι σε λίγα χρόνια θα ένιωθ κήψη που δεστήριξε του αδελφού μα Κυπρίου. Μήπω σήμερα. Από όλου αυτούς και από όλου όσοι ψήφισαν νιώθηκαν οι στύψεις. Κάνει έστω και ελάχιστη αυτοκριτική επιδερμική. Ήθελα να ξέρω. Έλα ρε Ποστόλη. Έλα ρε φίλες. Kitchen bar. Έξι απλήρωτη. Το ο κακέτσι δεν πληρώνει τίποτα. Αυτό. Ο κυρίε Αποστολίδη. Ναι, ναι. Α, τι κάνετε. Καλά, εσείς ε, Καλά και εγώ. Θέλω να σα πω ότι σε ένα χοντζιάτι Χίου του γαϊδάρου που του έχουν κόψει του όρχε, του λένε μουνουχισμένου. Αυτοί οι μουνουχισμένοι πολιτικοί που μα κυβερνάνε Δεν αυτοί. πιστεύω να εννοείται ότι είναι γαϊδαροί. Όχι, καλέ πράγμα. Αυτοί λοιπόν που μα κυβερνάνε τόσα χρόνια, οι μουνουχισμένοι, και έχουν γίνει ευνούχοι στο χαρέμι τη Μέρκελ, θέλουν να μα κάνουν εμά γυσσουφάκια. Αλλά ε, απορώ που είναι ο κόσμος και γιατί το δέχεται. Αυτή είναι, γάι και μου Ο κόσμος τι κάνει. Μήπω είναι και ο κόσμος, γιατί οι εκπρόσωποι από το λαό βγαίνουνε. Τι να πω ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, περάσω το μυαλό. Είναι... Μπορεί. Α, δηλαδή άμα α, είναι έτσι ο εκπρόσωπος, πόσο μακριά μπορεί να είναι ο λαός. Και... Έχει κοντά, είναι όμοιος. <Κελίου> Έλα αποστολή. Παστολή. Δεν Να σου άκουγα τώρα Real Γιατί με το που τελειώνεις, καπάκι, βάζει διαφήμιση Mercedes-Benz. Δηλαδή, τις έχεις δείξει τόσα πινελίκια της που***νας <χαι> και τις βάζει Mercedes-Benz. Γιατί όχι. Δεν είναι αντιφατικό αυτό. Τι ήθελε, Αλφα -ρωμαίο. Μα σε πάει στα νερά τη. Μη το βάζεις. Βάλε Αλφα -ρωμαίο. Βάλε κάτι άλλο, ρε, π*** μου. Όχι αυτό. Επειδή είναι γερμανικό, εντάξει. Ε, μα, ε, μα, Θα τρελαθώ τελείω. Τις έχουμε ρίξει τόσα πινελίκια. Τη βρίσκουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βρίσκουμε το Τα βρίσκουμε όλα. Και και θα δίνει. <laughs> μου, Σε πάει στο δρόμο της, όμως. Τα Από την ελληνοφρένεια θα πουλήσουμε μερσεντέ όταν θα εγώ... αγοράσει μερσεντέ από α, την ελληνοφρένεια και από παντού. Okay. Τι? Θα βγει κάποιο σήμερα έξω να αγοράσει μερσεντέ. Με γιατί, αφού το βάζει διαφήμιση, γιατί Εδώ... το βάζει διαφήμιση. Άλλο για την πανηδιαφήμιση. Το θέμα το διαφήμιση είναι διαφήμιση πρακτικά. Πρακτικά μου Ποιο θα βγει έξω να πάρει μία μερσεντέ σήμερα. Ο ένα στου χίλιου. Ε, δυ... ε α πάρει. Ε, γιατί να πάρει ο ένα στου χίλιου. Γιατί θα έπαιρνε έτσι κι αλλιώ αγάπη μου. Η η ψυχή μα βρίσκονται στο νησί, Είσαι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 Βρίσκονται στον νησί. Όχι, Γιώργη, δεν Μπα... Τι σκέφτεσαι, Τι Τι τα άνθρωποι να του τελειώσουν τα τρόφιμα. Αγωνιούμε, στηρίζουμε, ελπίζουμε. <Το>